Έχουμε το προσκύνημα τη παντόφλας του Αγίου Σπυρίδωνα στην uh, Κοζάνη. Από και την παπάρα μου τώρα, που ήθελα να είσαι πάρα από χτε. Ένα που είναι τη Άγιο, ένα Άγιο αρχίδι δεν έχει αφήσει να πάμε να προσκυνήσουμε, ρε φίλε. Πες μου. Δεν προκύψανε. Και δεν προκύψανε. διασώθηκαν, ξέρω εγώ. Ο Άγιος π... στις, ας πούμε που λέμε, που επικαλούμαστε κάθε φορά, α πούμε, δεν έχει αφήσει κάτι να πάμε να προσκυνήσουμε. Καλά, παπάρη, κανάγιο, παπάρη, κανάγιο, καβλίλη, κανάγιο. να υ... πήγαινε, σε. ε! Για να τέτοιο ναι, μπορεί να γινόμουν και χριστιανό. Αλίμονο, μη δει παπάρεση. Γειαζο καφίκι. Έλα πώ Έλα! Λοιπόν, αφού ο κρυβασίρη δεν βγαίνει μετά από τόσε απαιτήσει, πρέπει εσύ να επιδιώξει επικοινωνία για να πάρουμε το κλίμα των εκλογών των επόμενων. Α. Τι θα ψηφίσει ο κερβασίλη. Να πάει στο παιδί το καινούργιο του Πασόκ. Καινούριο παιδί δεν έχουμε. Α, έχουμε το πασόκ, ναι. Το Πασόκ. δεν. αυτό να σου πω την αλήθεια. Ξυφίζει Πασόκ. Σου βγαίνει η τσίπρα. Θα στο το παιδί το παλικάρι αυτό, να δούμε τι θα κάνει θα πάει στον άλεκο. Δεν πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία, πώ το βλέπει. Σε ποιον Αλέκο, Το Τζίπρα Αλέκο το λέει ακόμα. Αλέκο, πώ θα το λέει αυτό το παιδί. Ε? Άρα ο στόχο μα πρέπει να είναι ένα. Το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών να είναι ο χάρτη κόκκινο-άντε κοκκινο-πράσινο. Μου φαίνεται δύσκολο να πάει στον Τζίπρα. Δύσκολο, ε? ε. Είναι τώρα πιο στα κάγκελα ο Κυρβασίλη. Ο Κυρβασίλη, ναι, θεό. Άρα Κυρβασίλη. Δεν ξέρω τι θέση θα είχε πάρει τότε, φοβάμαι στο βαρουφάκι Πάει. Δεν αντέχω, άλλο θα υπογράψω και ας φύγω. Λες, <laughs> δεν μπορεί και να μην κανένας εκεί πέρα τώρα πριν, να φεύβουν και οι δικοί <laughs> θα πάει όμως, τώρα που δεν είναι τη μόδα. Λες να το ρίξεις την επανάσταση. Α, μπορεί να ρίξεις και επανάσταση όμως, Γιατί τελευταία φορά έχει πάει επανάσταση. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηλια, να ξυπνήσουν τα βόλιο, Βασίλια Να σου πω κάτι αποστολάκι, τι γίνεται εκεί στο Λιχαβητό. Με τον παπά, γίνονται θαύματα γίνονται, πράγματα και θαύματα. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και στον ξαναλέω έχω πάει την Παναγέτη του και έχω ανέβει με τα γόνατα επάνω. Μικιά μου θέμα το. Εγώ δεν υπερασπίζομαι, υπάρχει ο κόσμος που καβλά. Να πηγαίνει να δίνει λεφτά. Να βάλει εφορία εκεί ένα νεφοριακό, να παίρνει εφορία τα μισά λεφτά και να τα δίνει στο μισό κόσμο. Εφόσον ο κόσμο καβλώνει και πηγαίνει να τα δίνει εκεί, εγώ δεν τα δίνω, να βάλει ένα νεφοριακό, τα μισά λεφτά να πηγαίνουν στο κράτο και να τα μοιράζει στον κόσμο. Γιατί να τον διώξει. Από ο άνθρωπο, καπιταλιστικό σύστημα δεν έχουμε. Ο άνθρωπο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μαζεύει λεφτά. Να τα μαζεύει και τα μισά να το ο κόσμο. Open your mind. Έλα Αποστόλη, καλημέρα Καλημέρα Να σου πω ένα πολύ κομπράγμα του Πασιλίσου Ο σε εγκαινίασε ο στα λουλουδάδικα Ναι, μπάς και ψηφίσουν στις εκλογέ, Ο άλλος έκανε τα δέντρα, αυτός τα λουλούδια Μπορείτε να του πω το κλασικό, το μητσοτάκι το... γαμί το... το... το... Αλλά δεν μπορούσα να δει από ποτέ να Τα με μπαγδαρώναν Μήν κότα την ότι μπερδέθηκες νόμισες ότι είδες κανάλι Έτσι <laughs> τον άνω τον ψηφίσανε Για να μας παίρνουν τα στήρια Τόσο έξι μνήμαστε Δεν ασχολούμε με τα πάντα Ούτε μπορεί να μείνει είναι για τα πάντα Τελικά παίρνουμε αυτό που αξίζουμε έτσι Και αυτό που ψηφίζουμε Ναι, αποστόλει εσύ. Απίστευτο. Γιατί? Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο καιρό προσπαθώ. Τι να σου πω, ούτε το γραφείο του Πρωθυπουργού να ήσουν. Έχει δοκιμάσει και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και έχει αυτή την τύχη. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Beena't πατήστε 1. Για αρχησυνταξία τηλεοπτικών μέσων πατήστε 2. Για προπαγάνδα με προσχήματα πατήστε 3. Για προπαγάνδα χωρίς προσχήματα πατήστε 4. Για νόμιμες επισυνδέσεις πατήστε 5. Για παράνομες επισυνδέσεις πατήστε 5. Για συνακροάσεις πατήστε 5. Για υποκλοπές γενικώς πατήστε 5. Για 5 πατήστε «Υποκλοπές». Δυστυχώ δηλαδή. Για ποιο πάση, Για προβλήματα ενό νομοταγή πολίτη με την εφορία. Να το, ο... το λάθο είναι εκεί, ότι είσαι νομοταγή. Ναι, μεγάλο λάθο φίλε, είμαι ναυτικό σε ελληνική συμβουλή. Αχ, ναύτι, Άλω... Άλω... έχω κι άλλο ναύτη, θε να σα γνωρίσω. Περάει <σκέσαι> <πέρα σκέσαι> κάτι μοναξιέ. Ήταν <σκέσαι> ένα πατέλογο που πληρώνω κανονικά τι εισφορέ μου εφορία, φίλε, και μου ήρθε να τα ξαναπληρώσω και τρελάθηκα. Να τα ξαναπληρώσω γιατί ο εφοπλιστή βάρεσε πιστολιά στο κράτο και σου λέει ο. Αποκλείεται ο εφοπλιστή που να βαρέσει πιστολιά στο κράτο, κρίμα, γιατί. Ε, κρίμα, ε Επίση, το επειδή... κάτω-κάτω εφοπλιστή δεν είναι υποχρεωμένο και σε κάτι απέναντι στο κράτο. Εβέβαια, έπρεπε ίδια, εθελοντικά να δώσει σύφρα. κάτι, ήταν εθελοντικό, διάλεξε να μην το δώσει. Έτσι, εθελοντικά, κύριε. Και επειδή ο τέτοιο βάρεσε επιστολιά και μου κρατήσαν 30.000. Σου λέει Ξαφνικά, πλήρωσε τα κορόιδο. Δεν τα πάρω από το εφοπλιστή, θα τα πάρω από σένα. Μα δεν υπάρχει τρόπο να τα πάρει από <laughs> τον εφοπλιστή, ήθελε. <laughs> δεν υπάρχει τρόπο όμω. Σε ελληνική σημαία, ξέρει, έχουν κάποιε υποχρεώσει. Εσύ είσαι υποχρεωμένο, ο εφοπλιστή δεν είναι. Θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά τους Έλληνες εφοπλιστές για αυτήν την εθελοντική συνισφορά τους. Θα εσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία. Άκου να δει. Παίρνει ο εφοπλιστή τα λεφτά από μπα του ταυτικού. Τα παίρνει κανονικά κάθε μήντα. Φοτίθεται θα δίνει στο κράτο. Ε, ο δικό μου σου λέει γιατί αν τα δω στο κράτο. Μαλακά σημαντα φαω εγώ. Τα έφαγε και σου λέει το κράτο φίλε, εγώ δεν πήρα λεφτά. Ε, παιδιά, Ντάι, κρατή μου και όλα αυτά. Δεν πήρα λεφτά, φίλε μου. Δεν πήρα. Τι θα τα ξαναπληρώσει, Μην του κατηγορούμε του ανθρώπου. Δεν, δεν παίρνετε ίδια ρίσκα. Ε, ε, ίδια ε, ρίσκα έχει εσύ, ίδια εφοπλιστή. Έλα σε π Τη χώρα μα. Λοιπόν, έχει τα ίδια άγχησο, καράβεταν είσαι. Το άγχο είναι αν πιάνει καλά το λάπτοπ να δει ταινία. Πλέμπα, πλέμπα, τι να ασχολείσαι με αυτό. Λεμπά, Γεια σα. Γεια σας. Είχε η μικρή μου ευθέστη ρυθμική και ξέχασε το παγουράκι τη, μάλλον. Πού είναι? Ωρίστε. Πού είναι, να ψάξω. Τρα. είχε, σε με δε... Α, δεν ξέρετε, δεν ασχολείστε με το παιδί παραπάνω. Μήπω πρέπει να πάμε σε αλλαγή επιμέλεια. Όχι, τι εννοείται, να ξέρω του χώρου, να του καθόριστε. Μα είναι δυνατό, δεν σα νοιάζει τι κάνει το παιδί σα που πάει και τι κάνει. Έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Όχι, τι ναι, Το παγουράκι αυτό είναι αυτό που είχε δώσει η υπουργό πέρσι, κυρία Κεραμέο. Ορίστε. Το παγουράκι, λέω, είναι αυτό που είχε δώσει η κυρία Κεραμέο πέρσι. Ανήκει στο κράτο. Α, mm. ποιο και Ε. Ορίστε! Πού κλαίγεστε! Ο διευθυντή είμαι! Ναι, πού κλαίγεστε! Πριτσαπίδουλα, Γιώργος Πώ? Γιώργο Πριτσαπίδουλα! Γιώργο Πριτσαπίδουλα! Ναι, ο διευθυντή είμαι! Ωραία, και γιατί μιλάτε έτσι! Πώ έτσι, επειδή είπα και ραμαίο, χρησιμοποιώ <Κι> καμιά φορά αγορέ εκφράσει. Για το παπουλάκι, εντάξει! Ναι, λέω, ε... μήπω είναι αυτό που έδωσε η υπουργό πέρσι! Ναι. Ή είναι δικό σα! Ωραία. Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά. Καλό μεσημέρι. Α, σα περιμένω. Ναι, έχετε καλησπέρα, αποστολή. Καλησπέρα, ο αποστολή χέρα. Σέρετε, λοιπόν. Εγώ είμαι ο ναυτικό, σα ο μου άλλο ναυτικό. Τι έγινε, παιδιά, παιδιά, παιδιά με του ναύτε. πολύ τσαρούχισε έπεσε. Να σα γνωρίσω ε, Μεταξύ σα μην κάνετε τώρα μέχρι να βγείτε εξέπακι, μην υπάρχει συνδρασία. Τον αγώνα καιρό τώρα το συνάδελφού και θέλω να σα πρωτοσικού συζητησμό. τον ακούου, φλερτάρετε. Ναι, ναι, ναι. Έξαμε και οι δύο έχω αυτό που λέγεται σε πολύ το δίκιο. Ορίστε, πράγματα που σα ενώνουν. Εμεί, έχετε πολλά κοινά. Είναι πρώτη φορά που καλό σα. Όσοι χέρα πάρα πάρα πολύ που με την πρόκειται στο γραμμή. Εδώ και τρία χρόνια είναι και ναυτικός. Έχω συγχαθεί το πολιτικό σύστημα τη Ελλάδα. Αυτά πράγματα που γίνονται γύρω μα σήμερα τη μέρα, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή και αυτή η τιμωριστία που γύρεται γύρω μα. Δηλαδή, έχω συγχαθεί να βλέπω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα άνθρωπο σοβαρό να βγει, να πει και, και να δώσει μια λύση κατά που γίνονται γύρω μα. Παρ' αυτά του ψηφίζετε. Όχι, όχι. Απέχω Καλό Χαϊβάνι, γραφώ... και εσύ. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Γενικά είμαι πολύ απογοητευμένο. Είμαι 31 χρόνια σε ηλικία. Έχει χαμηλότερη γενιά. Από τα 15 χρονών μέχρι τα 30 τώρα. Ζούμε σε μια συνεχόμενη πίεση, κρίση. Όλοι μου οι φίλοι, αδέρφια, οι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι καθητικό. Δεν γίνεται να βιώσει πλέον, πλέον στην Ελλάδα. Και τρέπομαι, το αυτό. Τη Γιατί ο... ε, ε, πήρα, το με τη μου και με το Αυτό που οραθώ δεν και ακόμα του τη δημοκρατία Ελάρε, Ποσολαρέ. Ελά. Ναι, σε ρώτησα κάτι, ρε. Παίζει στίχημα, Δεν παίζω να λυπάμαι. Ούτε, ούτε εγώ, ούτε εγώ, καθόλου. Αλλά άκου κάτι τη σκέψη, παιδί μου. Αν σου πούνε από μια στοιχηματική, ότι έχουν κάτι σίγουρο, πολύ σίγουρο. Α πούμε, ότι θα κερδίσει την πω, η Λίβερπουλ 4-0 τη Σίτη. Και τελικά το παιχνίδι και έχει Είχε πει χρονιά. Δεν, όχι. Δεν είχε πει χρονιά. Ε, περίμενε Α... τότε. Να περιμένουμε. Δεν αργεί η ώρα που θα πάρουμε την βασιλεύουσα. Πάλι με χρόνους καιρού! Πάλι δικά μας. Είναι. Τι δεν περιμένουμε, ρε. Οι Ρώσοι έχουν γίνει κολλητοί με του Τούρκου, φτιάχνουν μαζί σαθμού σε Ελζίντζι. Το μόνο που δεν έχει κάνει η Ρωσία ακόμα είναι να κερδίσει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει και μια συμπάθεια προ τον ελληνικό λαό. Και μας κάνει ζαχαρό, μα κάνει και εμένα η Ζαχαρόμπα. Δεν έχετε μαλάκα προ την Πυρό, γι' αυτό δεν σα ασκίζουμε. Και οι άλλοι μαλάκε πιστεύουν ακόμα δεν πω, <συμπιστεύει> είναι, είναι, μήνει, νομίω, έτσι, έτσι, τον Παρίσι. Δεν είναι έτσι. τον Τούρκο φίλο για να του τη φέρει. <συμπιστεύει> α, αυτό είναι. Λε απέζει τέτοιο παιχνίδι. Λε παιδάκι μου και εσύ τώρα πίστευε και μία ερεύνα. Α, περήμενάμε να σε μία χ Παίξουμε, σημαίνει ότι θα πάρουμε καλά όλα αυτά. Παί... Εγώ σου το έδωσα. Οι μαλάκια τον πιστέψανε λίγο με τον καραμαντού και λίγο με τον λαφαζάνη που ήταν η καλέ τη και έτσι. Τον αγιοποιήσανε και τελικά έχουν πάει, έχουν φάει κουβά. Και το άλλο που έκανε τώρα εσύ είναι με την παντόφλα που πήγαμε να ξεράσουμε, ρε φίλε. Ήταν αυτά που έλεγε, σα φίλε. Και πάνω στην Αγία Καθολική και Αποστολική, σα γιονάρα. Ομολογώ είχαν ξεμηνι τρίχε αξύριστων ποδιών. Προσδοκώ το κόψιμο νιχιών. Και καθημερινό πλήσιμο παππούσων, αμή. Τι ποδαρίλες και μυκείλε και μυκητήλε, άστα πάνε, λοιπόν. Ηρέμηση. Άσε τα ζώα να προσκυνάνε τι παντόφλε. Υπάρχουν και κάστανα, παιδιά, μην βιάζεστε. Άμα δεν θέλετε την παντόφλα, προσκυνήστε το ιερό κάστανο που το έχει δώσει το φοιτητή.